5, 2 το πρωί Αθήνα 4 Σεπτεμβρίου 1936 Γράφει ο Σεφέρης Τώρα κοιμάσαι Για να μπορέσω να σου γράψω Πρέπει να περιμένω στις 8 και 4 Θα ήταν υπερβολικό Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω ακόμη να σου μιλώ με τα γράμματα Είναι και αυτό μια γυμναστική που εύχομαι να μην χρειαστεί να τη δοκιμάσω. Εκτός από τον ύπνο σου με ενοχλεί ακόμη το δέντρο καου καου-καου που το αισθάνομαι να κουνιέται έξαλλο και παλαβό μέσα στη νύχτα Έχω την εντύπωση πως με κοροϊδεύει Αν αρχίσουν και τα άψυχα να μας κυνηγούν θα είναι πολύ δύσκολη η αντίσταση Κοίταξα σήμερα το απόγευμα το κυπαρίσι που σ' αρέσει Ήταν στα καλά του Ίσως γιατί ο ουρανός είχε πάρει το χρώμα που βρήκαμε τόσο ωραίο στο μοναστήρι. Ψυχρόσες Μάλτο. Έπειτα κουβέντιασαμε με το Μουράτ. Έχει πολύ παραξένες ιδέες για σένα και κάποια ζήλια, καθώς υποψιάζομαι. Θα σου την πω κάποτε. Βλέπεις, δεν είμαι άσχημα. Μολονότι το κεφάλι μου είναι όσο παίρνει άδειο. Φαντάζομαι, πως μου έκανε καλό ο χθεσινός γυρισμός. Πάνω στο κατάστρωμα, εκτός από δυο πολύ σοβαρούς κυρίους, δεν ήταν άλλος από μένα. Συλλογιζόμουν τα ταξίδια με το καράβι. Θα ήθελα, για να είναι όλα καλά, να έχει και ένα καραβόσκυλο. Αχ, έχει θέληση ο... Γιατί να μην μπορώ να τα ακούσω τώρα. Υπογραφή, Γιώργος